Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος σκυμμένο στο τραπέζι Κάθεται ένας γέρος Με μια εφημερίδα εμπρός του Χωρίς συντροφιά Και μες των άθλιων γυρατιών Την καταφρόνια σκέπτεται Πόσο λίγο και τα χρόνια Που είχε και δύναμη Και λόγο Και μορφιά Ξέρει που γέρασε πολύ Το νιώθει Το κοιτάζει Και εν ο καιρός που ήταν νέος μοιάζει σαν χθες Τι διάστημα μικρό Τι διάστημα μικρό Και συλλογέται η φρόνησης πως τον αγέλα. Και πως την εμπιστεύονταν πάντα Τι τρέλα την ψεύτρα που έλεγε Αύριο έχεις πολύ. καιρό Θυμάται ορμές που βάσταγε Και πως η χαρά θυσίαζε την άμυαλή του γνώση κάθε ευκαιρία χαμένη τώρα την εμπέζει. Μ' απ' το πολύ να σκέπτεται και να θυμάται, ο γέρος εσαλίστηκε και αποκοιμάται του καφενείο ακουμπισμένο στο τραπέζι.